Στοίχη 14-21 Προφητεί εκπληρωθήσει των Ιησούν. 14. Αφού δεν βγήκαν από την συναγωγήν οι Φαρισαίοι, συνεσκέφθησαν εναντίον του με ποιον τρόπο να το θανατώσουν. 15. Ο Ιησούς όμως έμαθε τα σχεδιά των και ανεχώρησε να παικεί και κολούδησαν Αυτόν πλήθη λαού πολλά και θεράπευσαν όλους όσοι ήσαν ασθενείς. 16. Και εντόνω παρήγγειλεν ει αυτού να μην τον φανερώσουν ότι εργάζεται τόσα και τέτοια θαύματα. 17. Για να πραγματοποιηθεί και παληθεύσει εκείνο που ελέγχθη δια του προφήτου Ισαίου, ο οποίο είπε. 18. Ιδού ο απεσταλμένο μου, τον οποίο εξέλεξα, ο αγαπητό μου και μονάκριβό μου, ει τον οποίο ευηρεστήθη η ψυχή μου, θα βάλω το πνεύμα μου επάνω του και θα αναγγείλει στα έθνη νέων τέλειων νόμων. 19. Δεν θα φιλονικήσει, ούτε θα βγάλει παραφόρου κραυγά, ούτε θα ακούσει κανεί τη φωνή του στα δημοσία πλατεία, όπω συμβαίνει με του δημαγωγού που διασκοπού ιδιοτελείς ξεσηκώνουν των λαών ει το λαλητήρια. 20. Ψυχά που μοιάζουν με τσακισμένο κάλαμον, δεν θα συντρίψει, και καρδίε ει τα σ' οποία ο θείο φωτισμό πλησιάζει να σβεστεί, ώστε να ομοιάζουν αυτά προ φυτήλη που καπνίζει, δεν θα σβήσει εως ότου να κάμει νικητήν των νόμων του Θεού, ώστε να επικρατήσει ούτως εις ασκαρδίας όλων. 21. Και στο όνομά του Μεσίου Μεσσίου και Σωτήρος, οι εθνικοί θα στηρίξουν τα σπροσωτηρίαν ελπίδαστον.